Ήδη βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα τελειώσαμε την τέταρτη εβδομάδα των νηστιών και από αύριο μπαίνουμε στην, στην πέμπτη και πιστεύω ότι όλοι μας Έχουμε αρχίσει να διακρίνουμε τα δώρα τα οποία επιφυλάσσει ο αγώνας του χριστιανού στον ίδιον διότι αγώνας σημαίνει και βραβείο και όποιος αγωνίζεται θα πάρει και το βραβείο του και το βραβείο τώρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η προσδοκία των μεγάλων πλέον γεγονότων των παθημάτων του Χριστού και τη Αναστάσεώς Του. Θα μου πείτε γιατί δώρο μόνο για μάση είναι αυτό. Οι γιορτές δεν είναι δώρο και για εκείνους τους κοσμικούς. Όλοι μιλάνε για Πάσχα. Όλοι θα μιλήσουν για Μεγάλη Παρασκευή. Δεν είναι έτσι, αδερφοί μου. Το δώρο των Αγίων Εορτών και των Παθών του Κυρίου και των Ιερών και Αγίων και Υψίστων αυτών γεγονότων που εορτάζουμε είναι δώρον μόνο για αυτούς που ζουν και βιώνουν τις Άγιες αυτές εορτές. Ο κοσμικός ποτέ δεν θα γιορτάσει όπως θα γιορτάσεις εσύ. Ο κοσμικός ποτέ δεν θα εφρανθεί όπως θα εφρανθείς εσύ. Ο κοσμικός αυτός που, που όταν θα έρθει το Πάσχα δεν θα καταλάβει καμιά διαφορά δεν θα νιώσει, δεν θα νιώσει ποτέ την Αγία και Μεγάλη αυτή η ορτή. Εσύ που νήστευσες, εσύ που θα εσύ που εξομολογείσαι, εσύ που θέλεις να ζεις διαφορετικά τις Άγιες αυτές και μεγάλες εορτές, εσύ θα τις ζήσεις καλύτερα από εκείνον. Εσύ θα τις βιώσεις. Εσύ θα νιώσεις το Χριστό μέσα σου. Εκείνος θα ακούει για Χριστό και πιθανόν δεν θα πιστεύει και σε Χριστό. Εσύ όμως που ενίστευσες, που εξομολογήθηκες, που εξομολογήσε, που κοινωνεί, που αγωνίζεσαι με την εγκρατειά σου, με όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία είχαμε πει στην αρχή της Αγίας Θεσσαρακοστής, εσύ που βλέπεις έτσι τις άγιε και Μεγάλες αυτές σε εσύ θα τις ζήσεις πολύ διαφορετικά. Εσύ θα έχεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου, θα τον βιώνεις, θα τον αισθάνεσαι, θα τον ψηλαφείς. Εσύ θα έχεις την επαφή με τον Χριστό και όχι με την ιδέα ενός Χριστού που μπορεί να πέθανε και μπορεί να μην αναστήθηκε ή μπορεί να αναστήθηκε όπως λένε οι Εβραίοι. Γιατί αυτή είναι η θεωρία δυστυχώς και πολλών χριστιανών που δεν θέλουν να βιώσουν τις Άγιες αυτές και μεγάλες σιωρτές. Άμα δεν τις βιώνεις, δεν σε βιώνει και ο Κύριος εσένα. Άμα δεν τις θέλεις, δεν μπορεί ο Κύριος να συμβαδίσει μαζί σου. Άμα δεν θέλεις να μπει στον χορό του αγώνος και της ευρωσύνης της πνευματικής, τότε θα κάθεσαι πάντα θεατής, αλλά ποτέ ο θεατής δεν μπορεί να αισθανθεί αυτά που αισθάνεται ο αθλητής. Μπορεί οι θεατές να πανηγυρίζουν για μια νίκη του αθλητή. Η χαρά όμως που έχει ο ίδιος ο αθλητής δεν μετριέται εκείνη την ώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Ήδη λοιπόν αρχίζουμε να βιώνουμε τα αγαθά και τα δώρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Βιώνουμε την πνευματικότητα των ημερών, ζεις σε ένα άλλο κόσμο, μακριά από τον κόσμο της καθημερινότητας, μακριά από τον κόσμο της ρουτίνας, μακριά από τον κόσμο της αμαρτίας. Ζεις στον κόσμο το πνευματικό και αγωνίζεσαι για αυτόν τον κόσμο, προσδοκάς, προσδοκάς την ανάστασή σου μαζί με την ανάσταση του Χριστού. Αυτά σαν το καθιερωμένο μήνυμά μας όσον αφορά την πρόοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και τώρα να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε στο ιερό βιβλίο βέβαια των παροιμιών του Σολομόντος και θα σας τιμήσω. Ότι το περασμένο Σάββατο με ένα στίχο ασχοληθήκαμε. Τον στίχο 17 του 16ου κεφαλαίου των Μαριμιών του Σολομόντος. Μεγάλος στίχος με πολλά νοήματα που θυμάστε και αυτά με πολύ βιασύνη. Κυνηγώντας μας ο χρόνος προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε το στίχο αυτό. Μας έδειξε ο Κύριος μέσα από αυτό το στίχο ότι εκείνος που αγωνίζεται στον δρόμο του Θεού με συνέπεια, με πίστη, προσδοκώντας όπως είπαμε τα βασιλικά αγαθά τα αγαθά της βασιλείας των βρανών αυτός ο άνθρωπος δεν θα διαψευστεί ποτέ πολλά αγαθά του φυλάει ο Θεός Μπορεί να αισθάνεσαι κούραση που νηστεύεις αυτές τις ημέρες. Μπορεί, μπορεί να σε λίγο πεσμένος, Αλλά για μέτρα την ψυχική σου ικανοποίηση. Για μέτρα τη χαρά που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Μέτρα όταν θα έρθει εκείνη η μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως που εσύ θα φτάσεις καθαρός όσο σου είναι δυνατόν. Και ψυχικά και σωματικά. Σύγκρινε τον εαυτό σου με εκείνον που δεν είπαμε δεν θα εσταθεί καμία διαφορά Θα έρθει το Πάσχα και θα είναι σαν μια από όλες τις μέρες του Χωρίς καμία, χωρίς τίποτα να διακρίνει την Άγια αυτή η μέρα Ο δρόμος του Θεού μας είπε επίσης προχτές Ο δρόμος του Θεού σου οδηγεί στη τη βασιλεία Του. Μας το είπε και ο Κύριος αυτό στην Καινή Διαθήκη, στη συζήτηση εκείνη που είχε με τον Εανίσκο. Τι να κάνω, Κύριε, του λέει, για να κερδίσω την αιώνιο βασιλεία, τα σεντολά σίδας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, αδερφοί μου. Δήθεν δεν ξέρουμε. Δήθεν δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Δήθεν δεν ξέρεις τι ορίζει ο νόμος του Κυρίου δίθεν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να πας στη Βασιλεία του Θεού τα συντολά ο Κύριος βλέπετε είναι απλός, γλιτός και σαφής χωρίς πολλά σαν εμάς τους παπάδες και τους ασφοντάδες που τα μπουρδουκλώνουμε τα πράγματα προκειμένου να τα φτιάξουμε σύμφωνα με την αρέσκειά μας και με την αρέσκεια του κόσμου δεν είναι έτσι ο νόμο του Θεού ο Κύριος για να σου δώσει τον νόμο δεν θα σε ρωτήσει. Εσύ πας κοντά στον Θεό, δεν ήρθε ο Θεός κοντά σου. Εσύ οφείλεις να βαδίσεις όπισθεν του Θεού και όχι ο Θεός πίσω από σένα όπως θέλουμε δυστυχώ. Γιατί αυτό ζητάμε και αυτό θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε τον Θεό στα μέτρα μας. Θέλουμε να κάνουμε τον Θεό όπως είμαστε εμείς και ακόμα χειρότερον. Και είναι αλήθεια αυτό που σας λέγω. Και όταν τον βλέπεις χριστιανό που σου λέει ο Θεός εμένα μου χρωστάει, ήδη έκανες το Θεό πολύ χειρότερο από σένα. Ο Θεός είναι υπηρέτης, σου κάνεις λάθος. Εσύ χρωστάς τον Θεό, όχι ο Θεός εσένα. Αυτό δεν θελήσαμε ποτέ να καταλάβουμε. Ο Κύριος μας έδωσε νόμο. Μέτρησε τις δυνάμεις μας. Ξέρει ποιοι είμαστε έφτιαξε τους κανόνες της εκκλησία για να μπορεί ο, ο, ο, ο ιερέα να χαλαρώνει τον νόμο του Θεού όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί δεν ανταποκρίνονται οι δυνάμεις του αλλά από εκεί και πέρα ο νόμος είναι νόμος και αλλήν τον νομοθέτη να τον βάζεις κάτω από τα πόδια σου τι άλλο μας είπε εδώ σας επίνασα θυμάστε δύο σημεία έχει εδώ ο στίχο που έπρεπε να σας επενέσω ο δεχόμενος παιδείαν εναγαθίσεστε είστε εκείνοι που σας αρέσει η παιδεία του Θεού θέλετε να μορφώνεστε εν Χριστώ έρχεστε και πολλές φορές μάλιστα πολλοί από σας, με το βάρος των γυρατιών σας έρχεστε έρχεστε κουράζεστε το βλέπει ο αγγελό σας μετράει ο άγγελος τα βήματά σα και αυτό το μισθό θα τον πάρετε διότι ο Κύριος είναι δίκαιος έρχεσαι εδώ αγαπώντας την παιδεία του Θεού θέλεις να μορφωθείς θέλεις να μάθεις θες να γνωρίσεις θες να δεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού και αυτή η ανησυχία σου σε καμία περίπτωση δεν θα σου επιφέρει ποτέ αρνητικό αποτέλεσμα όσο εσύ αγαπάς τον νόμο του Θεού και τον ενδιαφέρεσαι και ενδιαφέρεσαι να τον μάθεις αλλά και να τον βιώσεις αυτή η αγάπη σου για τον νόμο του Θεού θα γίνει για σένα ελπίδα σωτηρίας θα έλεγα να σα πω κάτι ακόμα και αν θες να μάθεις τον νόμο του Θεού αρνητικά και εκεί βοηθάει έχω μια περίπτωση τώρα πριν από μερικά χρόνια ήρθε κάποιος ο οποίος τι μου είπε τι μου είπε διάβαζα το Ευαγγέλιο για να πολεμάω τον Χριστό yes, yes. διάβαζα το Ευαγγέλιο για να πηγαίνω κοντά στους παπάδες και να του τσιγκλάω συνέχεια να τους νευριάζω και μόλις το είπα στον πατέρα μου τον ξέρετε τον πατέρα μου μου λέει αυτό τον έσωσε διάβαζε το Ευαγγέλιο αυτό τον έσωσε Αυτό τον έφερε κοντά στον Θεό Γιατί βλέπεις το Ευαγγέλιο δεν σε εκδικείται Σε εκδικείται καλά Εκεί που εσύ θες να κάνεις κακό Το Ευαγγέλιο είναι ο Άγιος Εκείνος νόμος που δεν υπολογίζει Αν εσύ το διαβάζεις για να Χτυπήσεις κάποιον Για να βρήσεις ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό Το Ευαγγέλιο είναι δείχτη Μπουρδοκλώθηκες μέσα Σε έπιασε Σε έβγαλε στη Βασιλεία του Θεού και τώρα όμως τον ρωτήσει αυτόν κλαίει τι έκανε ο ταλέπορος Ευχαριστώ τον Θεό Ευχαριστώ Μέσωσε το Ευαγγέλιο Τον έσωσε το Ευαγγέλιο που το διάβαζε, αλλά για να υβρίζει τον Χριστό και όχι για να το βιώνει το Ιερό Ευαγγέλιο Παρακάτω. Και εδώ σας επίνεσα. Οφειλάσσον ελέγχους σοφιστήσετε. Σας αρέσει ο ελέγχος. Τουλάχιστον αυτό το προσυπογράφω και με τα δυό μου τα χέρια. Διότι ξέρω πολύ καλά ότι έρχεστε εδώ γνωρίζοντας κι εσείς ότι θα έχετε απέναντί σα όχι κάποιον που θα σας κολακεύει. Θα έχετε κάποιον ο οποίος πολλές φορές σκληραίνει το λόγο όσο επιτρέπει ο λόγο του Θεού. Ο Θεός σκληραίνει το λόγο του. Αλλά βλέπετε δεν είμαι από που προσπαθώ να τα ωρεοποιήσω τα πράγματα. Δεν είμαι από που προσπαθώ να βάλω το χεράκι μου και εκείνο που ο Θεός το είπε έτσι εγώ να το φτιάξω αλλιώς. Αυτό το ότι σου αρέσει ο έλεγχος, αυτό θα σε κάνει σοφό. Έτσι λέει, ο ελέγχου ελέγχους σοφιστήσετε. Αφού σου αρέσει ο έλεγχος θα γίνεις σοφός, θα πάρεις θα πάρεις σοφία Θεού, διότι ξέρεις ο έλεγχος είναι εκείνος ο οποίος αγιάζει τον άνθρωπο. Ο έλεγχος αγιάζει τον άνθρωπο, δεν τον αγιάζει τον άνθρωπο η κολακία άμε έρθω και σου πω να, πάρε ένα παράδειγμα άμα έρθω και σου πω καλός είσαι καλώ, είσαι εντάξει καλά, headquarters καλά, καλά προχωρά είσαι καλά, κατάξει, ωραία. ωραία. Κατάλαβες τίποτα. Όχι. Ούτε κατάλαβες, ούτε θα κατάλαβες. Άμα έρθω και σου πω πρόσεξε, εκεί κάνεις λάθος. Ο νόμος του Κυρίου λέει αυτό. Από εκεί δεν κάνεις λάθος. Εδώ ο νόμος του Κυρίου. Εκείνο κάνει σωστό γιατί εδώ λέει ο νόμος του Κυρίου αυτό. Ο έλεγχο αυτός αρχίζει και σε κάνει καλύτερο μέσα σου. Και εσεί εδώ ήρθατε, ξέρετε γιατί. Για τον έλεγχο ήρθατε. Σας αρέσει ο έλεγχο. Πολλοί φίλανε. Δεν τους αρέσει ο έλεγχο. Αλλά εσάς σας επενώ. Διότι έρχεστε για τον έλεγχο. Τον έλεγχο ο οποίος είναι αγιασμός ψυχής είναι ο έλεγχο. Μακάρι και εκείνοι οι γραμματεί και οι Φαρισαίοι να είχαν αντοχή πνευματική, να μην έχουν εγωισμό μέσα τους να υπομείνουν τον έλεγχο που τους έκανε ο κύριο. Διότι θα ήταν άγιοι σήμερα. Μα είπε ο φυλάσσον ω φυλάσσιτα σε αυτού οδού τη ρίτρινε αυτού ψυχή. Όλα αυτά σε ένα στίχο να φυλάς το δρόμο που έμαθες να τον προσέχεις το δρόμο με ακρίβεια μην φτιάξεις δικό σου δρόμο εδώ είναι το λάθος μας αδερφοί μου φτιάχνουμε δρόμο προσπαθούμε να φτάσουμε στη βασιλεία του Θεού από άλλο δρόμο δεν πάει από εκεί όσο και να προσπαθείς να βρεις διεξόδους δεν υπάρχουν Ένα είναι ο δρόμος αυτός που βάδισε ο Κύριος και είδατε τι είπε ώστις θέλει ο πίσω μου έρθει η σωτηρία ευρίσκεται μόνον σε αυτόν που ακολουθεί τα ίχνη του Κυρίου ο δρόμος που βάδισε ο Κύριος εκείνος ο δρόμος κρύπτει την σωτηρία σου Μα περνάει από τον Γολγοθά, το ξέρω. Περνάει. Θα περάσουμε και εμείς από τον Γολγοθά μας. Θα έχουμε και εμείς τους σταυρούς μας. Θα έχουμε και εμείς τις οδύνες μας. Θα έχουμε και εμείς τις θλίψεις μας. Όπως ακριβώς ο Κύριος. Αλλά τη θλίψη διαδέχεται η Ανάσταση. Το Κολοθά, τον Γολγοθά τον διαδέχτηκε η Ανάσταση. Και τέλο το τελευταίο σημείο του στίχου είδατε πόσο μεγάλο είναι ακόμα και τώρα που επανάληψη κάνουμε και εκείνη ακροθυγός, είδατε πόση ώρα μας έχει πάρει το τελευταίο σημείο του στίχου μας είπε πρόσεξε το στόμα σου το στόμα σου πρόσεξε διότι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες ξέρετε τι λένε το στόμα με το στόμα ο άνθρωπος αμαρτάνει κατά 99% Μόνο 1% δίνουν σε όλο το υπόλοιπο σώμα για να αμαρτήσει 99% αμαρτάνεις με το στόμα σου Μέτρησε πόσα αμαρτήματα Τι λέει, τι λέει ο παροημιαστής, τι λέει σε άλλο σημείο Θάνατος και ζωή εγχειρεί Στα χέρια της γλώσσας σου βρίσκεται η κόλαση και ο παράδεισος εάν προσέξεις το στόμα σου σώθηκε. γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι, οι Πατέρες τα Μοναστήρια, στα Άγια Μοναστήρια γιατί υπάρχουν τώρα και κοσμικά Μοναστήρια δυστυχώς εκεί που πάει το Κοτσοπολιό σύννεφο εκεί που καθόνται τελειώνει προσευχή και πιάνουν το Κοτσοπολιό και δεν είναι τα σωστά Μοναστήρια αυτά σωστό Μοναστήριο είναι εκείνο που γίνεται αγώνας πνευματικός Σωστό μοναστήρι είναι εκείνο που πέρα από το Κύριο Ιησού Χριστέ Λεϊσό μου δεν ακούσει τίποτα άλλο. Εκείνο είναι το σωστό μοναστήρι. Αυτό διάβαζα αυτές τις ημέρες για κάποιους πατέρες. Πόσα χρόνια μείνανε μαζί όλοι, ξέρεις πόσα χρόνια. Μείνανε 15-20 χρόνια, 30 χρόνια. Δεν αλλάξαν μια κουβέντα. Τριάντα χρόνια με το νόημα συνανοιώντα. Ελέγανε τα απολύτως απαραίτητα. Τα απολύτω απαραίτητα. Και λέει ο γέροντας που το γράφει το βιβλίο αυτό κάποτε λέει είπα δύο λέξεις είπα. Δύο λέξεις. Μέστηλε ο γέροντας λέει να πάω ξέρω εγώ μακριά σε κάποια υπηρεσία και του λέει στον δρόμο δεν θα μιλήσει καθόλου. Τίποτα απολύτως. Και με βλέπει λέει ένας γνωστός από την πόλη που καταγόμουνα και του λέει και του λέει ξέρεις η μάνα σου λέει πια, και αυτός απάντησε η μάνα μου είναι η Παναγιά. Αυτό είπε μόνο. Πόσες λέξεις είναι. Η μάνα μου τρεις είναι τέσσερις η Παναγιά έξι. Έξι λέξεις. Γύρισε πίσω του λέει είπες τίποτα. Λέει η μάνα μου είναι η Παναγιά. Διακόσες μετάνοια στο βράδυ. Κάτσε κάτω. Να δεις είναι η μάνα σου Παναγιά δεν σου είπα να μην μιλήσεις ξελιγώθηκε λέει, έπεσε χάμα αλλά άλλη φορά κουβέντα τίποτα γιατί είχαν συνειδητοποιήσει οι Άγιοι ότι εδώ είναι η σωτηρία εδώ εδώ είναι η πολυλογία Εδώ είναι η σχρολογία Εδώ είναι το ψέμα Εδώ είναι η αργολογία Εδώ είναι η κατάκριση Εδώ είναι το κουτσομπολιό Εδώ εδώ λαό λαό εδώ εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. εδώ. Μέτρησε να δεις πόσες αμαρτίες έχει το στόμα Και σήμερα θα συνεχίσουμε Θα πάμε στους δύο επόμενους στίχους Άκου τώρα ένα σοβαρό μήνυμα και ξυπνάτε παρακαλώ, διότι εδώ, είπαμε το βιβλίο αυτό, είναι ο κατρέφτης. Κατρέφτης που βρίσκει τον εαυτό σου, κατρέφτης διαχρονικός, κατρέφτης, κατρέφτης που δεν ίσχυε μόνο εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια που γράφτηκε το βιβλίο αυτό, ισχύει και σήμερα. Άκου τι λέει. Προσυντριβή ηγείται ύβρι. Τι είναι η συντριβή? Τι είναι η συντριβή? Διάλυσης. Τι είναι η συντριβή? Πάρα να βάζω. Πέτα το κάτω. Εσπάσει. Συνετρίβη, δεν λέμε. Συνετρίβη. Συνετρίβει σημαίνει. διορθώνετε. Πάει. Πάρ' το σάρωμα και διώξεις τα γυαλιά μόνο να μην τα πατήσεις ή καλή και εκλειστή και κανένα από εκεί ή μην κανείς και κλειστρήσει και φάει τα μούτρο Συντριβή σημαίνει διάλυση Συντριβή σημαίνει ότι χειρότερο Πριν από τη συντριβή λέει ηγείται προηγείται η ύβρις Εδώ καταλαβαίνετε μιλάει για μια άλλη συντριβή την πνευματική συντριβή, την πνευματική διάλυση, τον πνευματικό καταποντισμό. Ποιος είναι αυτός ο πνευματικό καταποντισμός και ποια είναι η ύβρις. Όσοι ξέρετε αρχια, θα καταλάβετε τι λέω. πριν έρθει η διάλυση πνευματική προηγείται ο εγωισμός. Αυτή είναι η ύβριση, η αλαζονία. Ο εγωισμός. Γιατί τσακώθηκες με το γείτονα? Γιατί τσακώθηκες με την πεθερά σου? Γιατί τσακώθηκες με την ύφη σου? Συντριβή, προσυντριβείς γιατί σε κουδίκατε. τι υπήρχε, να μου μιλήσεις εμένα έτσι, να μου πει εμένα αυτό, να με κοιτάξει εμένα έτσι, να με δει εμένα αλλιωτικά, ξέρει ποια είμαι εγώ. Πάρε να δεις. Καντάρια, καντάρια εγωισμό. Πώς να μην έρθει συντριβή μετά Και είδες πως την ονομάζει Συντριβή Δεν την ονομάζει θλίψη Γιατί άμα τσακωθείς με την πεθερά σου Με την ύφη σου Με τον γείτονα Δεν είναι Δεν είναι μία απλή στενοχώρια που ήρθε Και θα εξομαλυνθεί Είναι συντριβή είναι διάλυση πρέπει να κοπιάσεις πολύ για να επανέλθουν τα πράγματα στη θέση τους το Ευαγγέλιο η Αγία Γραφή αδερφοί μου δεν χρησιμοποιεί τυχαίες λέξεις έτσι απλώς για να μεγαλοποιεί τα πράγματα ή για να δημιουργεί ετυπώσεις όπως κάνουμε εμείς πολλές φορές η Εκκλησία η Αγία Γραφή προπάντων χρησιμοποιεί λέξει ακριβέστατες και όταν σου λέει συντριβή. Σημαίνει ότι το κακό εδώ είναι φοβερό το οποίο συμβαίνει. Μάλωσες με τον άλλον, θέλει πολύ κόπο για να επανορθωθούν τα πράγματα. Στη συντριβή έβαλες μπροστά τον εγωισμό. Τώρα για να διορθώσεις, πρέπει να βάλεις την ταπείνωση και μάλιστα την άκρα ταπείνωση. Γι' αυτό είδατε τι σου βάζει ο διάολος, εγώ να πέραν του μιλήσω, ποτέ. Εγώ να πάω να τον χαιρετήσω, ποτέ να μου πει μένα τέτοιε λέξει, να μου κάνει εμένα τέτοια αυτό, ήρθε προχτέ ένα, αυτό είναι παλιάνθρωπο. Του λέω τον βρίζεις, εσύ καλύτερος. γιατί τον βρίζει, Ρωσί, εσύ είσαι καλύτερο, γιατί τον βρίζει. Εσύ είσαι ο παλιάνθρωπο, όχι εκείνο. Εσύ είσαι ο παλιάνθρωπο. Γιατί επειδή μ' άλλωσε μαζί σου είναι παλιάνθρωπο, εσύ δηλαδή τι είσαι. Εσύ που μ' άλλωσε μαζί του τι είσαι, είσαι ο καλό άνθρωπο. Τι διαφορετικό έκανε εκείνο από Σερ. Αλλά βλέπεις τι του κάνει ο διάολος. Τώρα να πάω <laughs> να ταπεινωθώ. Τώρα να πάω να πέσω στα γόνατα. Τώρα <laughs> να πάω να το συγχωρηθώ μαζί του. Έλατε και πώς θα πάμε να κοινωνήσεις. Γι' αυτό την κάναμε τη Θεία Κοινωνία από ποδοπάτημα. Γι' αυτό την κάναμε και χειρότερη από ποδοπάτημα την κάναμε. Πώς θα παρακοινωνήσεις πανα... αν δεν πάει να ταπεινωθείς Ειλικρινά να ταπεινωθείς Όχι έτσι για τα μάτια του κόσμου Όχι έτσι ψεύτικα Θα τον αγαπήσεις τον εχθρό σου Είπε ο Κύριος Όχι θα πεις μια καλημέρα Θα τον αγαπήσεις τον εχθρό σου Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει αγάπη Το παιδί σου δεν θέλει να... να σου πει μόνο μια καλημέρα Το παιδί θες να σε αγκαλιάσει και να σε φιλήσει γιατί αυτό είναι αγάπη. Αυτή την αγάπη είπε ο Χριστό. Δεν πεις μια καλή μέρα. Ε, του μίλησα, λέει, τι άλλο θέλει, του μίλησα. Αυτός δεν θέλει τίποτα. Αυτός και να μην του μίλαγες δεν έχανε τίποτα, μη Ο Κύριος τι θέλει από σένα και από μένα. Εκείνο είναι το ερώτημα. Γι' αυτό λοιπόν για να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο να πας να γονατίσεις μπροστά του και να του ζητήσει γνώμη γιατί αυτή είναι η σωστή τάξη. Για να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο πρόσεξε, φύλαξε καλά το βάζο μη σου πέσει και σπάσει. Πρόσεξε καλά τη σχέση σου με τον άλλον άνθρωπο. Ταπεινό σου για να μην έρθει ποτέ η συντριβή και όσο ταπεινώνεσαι δεν θα επιτρέψει ο Θεός να έρθει ποτέ η συντριβή Αλλά όσο υψώνεις το κεφάλι σου είδε τι λέει προς η συντριβής ηγείται ή πριν από τη συντριβή πριν από τη διάλυση πριν από τον τσακωμό το μεγάλο τσακωμό εδώ μιλάει ο Κύριος για μεγάλους τσακωμούς μιλάει για εκείνου του που διαρκούν χρόνια χρόνια κάποτε ήρθε κάποιος εκεί στα Μποζαΐτικα είχα πάει για εξομολόγηση και ξέρετε τι μου είπε έχω να μιλήσω με τον γείτονα 50 χρόνια γιατί γιατί ο πατέρας μου με τον πατέρα του αλλάξανε κουβέντες 50 χρόνια αυτό σε εβδομύρια, πόσο ήταν, τέτοιμα. Ούτε καλημέρα, 50 χρόνια. Τα ακούσεις, και όταν του είπα να, πάω να μιλήσεις, τι λες μου λέει. Μετά δε από λίγο καιρό πήγα στα Μποζαΐτικα πάλι εκεί και συνάντησα άλλο φοβερό περιστατικό, άλλο φοβερό. Νομίζω σας το έχω πει. Είχα πάει εκεί για, έτοιμα για εξομολόγηση, είχα πάει. Και είχε ο παππούλης ο άλλος, ο παππούλης, και μία, άκουγα και εγώ μέσα στο εξομολογητήριο, μία διένεξη, εκεί κάτι φωνάζανε, εκεί. Και κάποια στιγμή βγαίνει αλλαχιασμένος ο παππούλης, «Έλα μέσα ρε πάτερ μου, λέει, έλα μέσα, έλα μέσα». Πάω μέσα. Τι συμβαίνει ρε παιδιά. Ακούτε. Να φρίξετε. Ήθελε κάποιος να πουλήσει ένα τάφο. Γιατί να τον πουλήσει, γιατί ήτανε δίπλα σε εκείνον με τον οποίο είχε τσακωθεί. <Κι> γίνονται παπούλη μην μου λες εμένα γίνονται. <Κι> Τα έζησα. <Κι> γελάτε, Μη γελάτε καθόλου. <Κι> Να εύχεστε εμεί σα συμβεί και ήθελα να το πουλήσει σε τιμή ευκαιρία που είχε αγοράσει ένα εκατομμύριο και το πουλούσε όσο όσο να φύγει κοντά από εκείνον με τον οποίο ήταν η οικογένεια εκείνη με την οποία είχαν μαλώσει κύριε, κύριε Ελέησον και πάλι κύριε Ελέησον γιατί βλέπεις το δαιμόνιο του εγωισμού δεν έχει όρια αδελφοί μου για αυτό προσέξτε προσέξτε πολύ τη σχέση σας με τον συνάνθρωπο ταπεινό σου για να είσαι κερδισμένος Ποτέ μην πα να υψώσει τη φωνή σου απέναντι σε εκείνο. Ο καλύτερος δρόμος είναι η ταπείνωση και η υποχώρηση. Και τότε θα σε πάντα ο κερδισμένος. Είδες όπως ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Δίδου τόπον τη οργή και γίκα εν το αγαθό το κακόν. Συγγνώμη. Δώσε τόπο. Αυτό που λέμε και δύσεις. Δώσε τόπο στην οργή, ρε άνθρωποι. Δώσε τόπο στην οργή. Ακριβώς την ίδια λέξη. Δίδου τόπον τη οργή και νίκα εν το αγαθό το κακόν. Προς συντριβής ηγείται ύβρις. Προδεπτώματο. κακοφροσύνη. Το ίδιο, αλλά πολύ σκληρότερη αυτή η εικόνα. Μπροστά από τον από το, τη, τη συντριβή, είπαμε, προηγείται ο εγωισμός. Και μπροστά από το πτώμα, το πνευματικό πτώμα. Το θάνατο το πνευματικό. Προηγείται τι, η κακοφροσύνη. Δηλαδή, ποια είναι η κακοφρασύνη Η <κοί> Δεν θες να ακούσεις Στο λέει ο πνευματικός βρε. Σου λέει πήγαινε να ζητήσεις συγγνώμη Δεν σου πει Αλλάζει Αλλάζεις πνευματικό Για να μην πάει να κάνεις αυτό που σου πει Το αποτέλεσμα ακούσεις τι είναι Πτώμα Πτώμα Το αποτέλεσμα είναι πτώμα το αποτέλεσμα δηλαδή είναι πνευματικό στάνοτη. Μην πάνε να κοινωνήσεις. Να σου να σου το είπε όλο ο πνευματικός. Η δικιά μου συμβουλή, ξέρεις ποιά είναι, μη μπας να κοινωνήσει, παιδάκι μου, σα το έχω ξαναπήγει κι άλλη φορά. Λιγότερη κόλαση θα έχετε, ακοινώνητη να φύγετε, παρά κοινωνημένη. Μη πα να κοινωνήσει. Αν πας με τέτοια σκοπιμότητα, να βρεις πνευματικό να σου κάνει τα, τα χούγια να σου κάνει τα χατήρια ποτέ σου μην κοινωνήσεις Είναι πολύ έτσι Είστασε, Είσαστε εσείς μην αφήστε τους άλλους του έξω και αν με τους εαυτούς μας να βρούσουμε τα χάλια μας αφήστε τους άλλους Πρόδεπτώματος κακοφροσύνη Κακοφροσύνη σημαίνει αυτό ο οποίο επιμένει, ο κακοκέφαλο. Το αγύριστο κεφάλι, πώ το λέγαμε. Πώ δεν ξέρω πώ το λέτε, Εμεί το λέγαμε στο σπίτι. Αυτό που δεν θέλει να αλλάξει με τίποτα, που του λέει ντρέ, άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση. Να πάω στην κόλαση, Πώ το λένε, Να πάω στην κόλαση. Έτσι μου μπε κάποτε ένα επάνω στο καστρίτσι που είχα πάει πάλι για εξομολόγηση. Και ήταν και άνθρωπο πνευματικό, Πνευματικός άνθρωπος Ήταν από τους λίγους Ας πούμε Εκεί που ερχόταν πολύ πνευματικός άνθρωπος Και κάτι μαλώσανε Μου λέει μην μου πει τίποτα Προτιμώ την κόλαση παρά να το μιλήσω Ωρα εσύ το λες αυτό Εγώ το λέω Προσέξτε αδερφοί μου Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα Η φοβερά που θα φύγει η ψυχή από το σώμα Τότε θα δεις τις κουβέντες που είπες Που δεν τις μέτρησες τότε θα γελάει ο διάολος εισβάρος γιατί αυτός θα είναι ο κερδισμένος τελικά χίλιες φορές να προτιμήσει όχι να σκύψεις κεφάλι τις πατούσε να του φιλήσει του εχθρού σου, τις πατούσε να του φιλήσει παρά να φτάσεις στο σημείο να εκλυπαρείς το Θεό σαν τον πλούσιο να σου φέρουν μια σταγονίτσα νερό να βάλεις, θυμάστε το λαρίκι και τώρα λέει το αντίθετο Ακούσε αυτό που σας είπα ήδη. το θέμα μας τώρα είναι ακριβώς ταπείνος εγωίσμος, ακούστε κρίσον πραήθημος μεταταπεινώσεως ή ως διαιρείται σκύλα μεταευριστών τι λέει εδώ mm. το ίδιο ακριβώς το ίδιο ακριβώς λέει οδερφέ σας είπα η Αγία Γραφή προσπαθεί να σου δώσει το ίδιο πράγμα με διαφορετικές εκφράσεις, με διαφορετικά παραδείγματα, με διαφορετικές λέξεις, για να αγγίξει ο Κύριος την ψυχή σου. Επειδή υπάρχουν ψυχές και ψυχές. Θυμάστε την παραβολή του σπορέως; έτσι. Ψυχή πέτρινη, ψυχή με αγκάθια ψυχή, δρόμος ψυχή, καλή ψυχή, ακαλλιέργητη. Ο Κύριος σου δίνει διεξόδους. Τι λέει λοιπόν... Προτιμότερο λέει να είσαι πραήθημο. Τι σημαίνει πραήθημο, Να μην αφήνει το θυμό να εξεγείρεται. Να είσαι πράο. Σου είπε όλο μια κουβέντα, δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Ξέρετε τι σκέφτομαι μερικέ φορέ. Τι σκέφτομαι. Γιατί είμαι παλιά Και το λέω συνειδητά αυτό που σας λέω. Βλέπω μερικές φορές εκεί στα μαγαζιά που πηγαίνω. Βλέπω τους υπαλλήλους, βλέπω τους μαγαζάτορες. το μαγαζάτορα. Τον βλέπει το μαγαζάτορα και μπορεί ο μελάτης να τον υβρίσει δεν μιλάει καθόλου. Λέω κοίτα ταπείνωση. Ταπείνωση είναι αυτή. Να σε υβρίζει ο άλλο και να μην μιλάς. Εσύ δεν έχεις πελάτε. Σε βρίζουν πολλέ φορέ. Μιλάς, δεν <laughs> ναι, μιλάς Γιατί θα χάσει τον πελάτη. Πες το δυνατά, <laughs> θα χάσει τον πελάτη. Δεν πανταδίκιο. Χάσει τον πελάτη. Ο πελάτη έχει πανταδίκιο. Πράγμα. Χάσει τον πελάτη. Για να μην χάσει τον πελάτη, δεν το πάει για σένα, το λέω για τον κάθε. <laughs> για, το... για να μην χάσει τον πελάτη, γίνεται σκουπίδι σκουπίδι γίνεται ο πελάτη τον περνάει γενέζι 14 που λέει ο λόγος και δεν μιλάει για να μην χάσει τον πελάτη ταπεινώνεται ταπεινώσεις ακούσια αυτή ταπεινώνεται, δαγκώνεται μέσα στριφογυρίζουν τα τεράστια, του θέλει να αρχίσει να βλαστημάει να βρίζει να εσχολογεί να μην αφήσει τίποτα όρθιο αλλά σκέφτεται τον, τον, τον, τον πελάτη μην χάσουμε τον πελάτη Βλέπει η άλλη υπάλληλο ή η η που πάει στο μαγαζί, επειδή βλέπει απέναντι το αφεντικό τη, την ευρύζει ο πελάτης δεν μιλάει. Γιατί σου λέει, Βλέπει ο αφεντικό απέναντι τώρα Άμα εγώ τώρα μιλήσω, έχασε τη δουλειά. Χάρη τη δουλειά γίνονται ξεφτίλα. Μπορεί να τη πει τι χειρότερε κουβέντε. Γιατί να ταπεινώνεσαι έτσι λέω και εγώ σαν παλιά άνθρωπο στο μυαλό μου κοίταξε να δεις λέω το κέρδος τα λεφτά που φτάνουν, που καταρακώνουν τον άνθρωπο ενώ αν ηξερε το κέρδος το πνευματικό που έχεις πόση ταπείνωση θα θέλαμε να υποστούμε αλλά βλέπεις άμα δεν είναι κανένα κέρδος στη μέση εκεί ζητάς το λόγο εκεί θες να έχεις απάν, το απάνω χέρι εμένα να μου πεις εμένα έτσι να μου μιλήσει εμένα ναι αλλά όταν ήσαν ο προηγούμενο στο μαγαζί σε ξεφτύγιζε και δεν μιλήσεις καθόλου τώρα σου θα το εμένα τότε που ήσουν τότε που ήσουν κρίσον πραήθιμος χαλάρωσε χαλάρωσε τον εγωισμό σου χαλάρωσε το θυμό σου δεν συνέβη τίποτα, γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρε. Την ώρα που σε υβρίζουν και ξεγείρεσαι και βλέπει την αδικία και θες να εκραγεί, εκείνη την ώρα θυμίσου τον κύριο στο δικαστήριο. Θα τον δούμε. Γιατί νομίζετε ότι τον βλέπουμε, που λένε πολύ καλά. Ναι, εκείνο ήταν ο Χριστό. Εγώ δεν είμαι Χριστό. Δεν το πει αυτό. Χριστό δεν είσαι. Οφείλει όμω να γίνει. Γιατί έτσι είπε ο κύριο. Τέλειοι γίνεστε, ότι εγώ τέλειο σημείο. Οφείλεται να γίνεται ότι είμαι εγώ μπορεί να μην τα καταφέρουμε ποτέ γιατί ο Θεός είναι απλησίαστος απρόσιτος μπορεί να μην τα καταφέρεις όμως η προσπάθειά μας αυτή πρέπει να είναι καθώς εκείνος περιεπάτησε λέει ο Αποστώρος Παύλος και εμείς οφείλουμεν περιπατεί όπως εκείνος περιεπάτησε στη ζωή αυτή βλέπετε γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος να μην κάθε να σε διατάζει από εκεί πάνω από τον ουρανό να πεις α, Χριστούλη μου και ναι, Θεούλη μου καλά κάτσε αυτού πέρα και μου τα λες αλλά δεν σε είδα να κατέβεις εδώ κάτω να δούμε κατέβηκε λοιπόν κάτω ο Χριστός για να σου δώσει τύπων και υπογραμμών για να σου δείξει πως πρέπει να βαδίζεις κι εσύ για να σου δείξει τι πρέπει να κάνεις πως πρέπει να ανταποκρίνεσαι, να ανταπεξέρχεσαι να ανταπεξέρχεσαι στα προβλήματα τα οποία σίγουρα δημιουργούνται προβλήματα ποτέ ποτέ σίγουρα κρίσον πραήθημος μεταταπεινώσεως μάθετε απ' εμού είπε ο Κύριος ότι σημεί και ταπινός την καρδία γιατί σπάνε γιατί έρχεται η συντριβή γιατί σπάμε τα βάζα εννοώ τι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους γιατί ούτε πράοι είμαστε, ούτε φυσικά και ταπεινή. Και κατά τα άλλα, μη μας πει κανείς ότι δεν είμαστε και καλοί χριστιανοί. Έτσι, μη μας το πει κανείς αυτό. Γιατί και εκεί πάλι ο εγωισμός θα έρθει. Κρίσον τα μεταταπεινώσεως, και να πάμε και στο τελευταίο μέρος. Ή ως σκύλα με τα υβριστών. Εδώ ξέρετε που πάει ο λόγος. Ας πούμε ότι νίκησες. Ας πούμε ότι νίκησες. Ξακωθήκατε με το γείτονα, με τη γειτόνισσα, με την πεθερά, με την ήθη, αρπαχτήκατε. Εγινήκατε μαλλιά κουβάρια. και τελικά α πούμε ότι νίκησες νίκησες του το έβγαλε στο μάτι πως το λέω; τον έκανες να σκάσει να κλάψει να πάει να κλειστεί στο δωματιό του και αισθάνεσαι την υπεροψία ότι εσύ νίκησες αυτή την εικόνα μαζί εδώ του νικητή του εγωιστή του εγωιστή, του νικητή όμως. Νίκησες. Τα βγάλες πέρα. Την κόλλησες στον τοίχο. Πώς το λένε μερικές φορές. Ωραία, το έβγαλα το, το άντερο, του το έβγαλα. Το Τον στον τοίχο, αν τολμάει, θα του ξαναμιλήσει. Βάξτε. <συσχελόνι> Προτιμότερο, λέει ο Κύριος να είσαι πράος και ταπεινο. παρά να κοιτάς να μοιραστείς τα λάφυρα αυτά είναι τα σκύλα να μοιραστείς τα λάφυρα τη νίκη σου μεταξύ των εγωιστών νίκησες ωραία σου αρέσει τώρα, για σκέψου για σκέψου τώρα Πώς, πείτε το εσείς γιατί και εσείς πολλές φορές φαντάζομαι και εγώ και εσείς πολλές φορές ευρεθήκαμε νικητές σε τέτοιους αγώνες εγωισμού Πάλι με τον συνανθρωπό μας ας πούμε ότι νίκησες είχες ποτέ την ικανοποίηση μέσα σου της νίκη σου πάντα είχες τις τύψεις σου παρότι σου λέγε ο σατανάς μέσα σου μα νίκησε, γιατί στενοχωριέσαι, Νίκησε. ξέρεις εσύ γιατί στενοχωριέσαι στενοχωριέσαι γιατί η ταλαφύρα είναι συντρίμια γι' αυτό γιατί τσακώθηκες με τον άλλον γιατί χαλάσατε τις καρδιές σας γιατί τώρα δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις γιατί τώρα ας είσαι νικητής ξέρετε πολλοί αυτό κάνω στην εξομολόγηση Έρχονται, που λέμε, και πάνε να πιάσουν το πνευματικό από μπροστά, από τη Μούρη. Μα μου έκανε, μου έφτιαξε, μου έπρεπε, μου έγινε, αυτό και τι θα κάνω, και τι έπρεπε να κάνω και εγώ, και τι έπρεπε να κάνω και εγώ. Πήγαινε να ζητήσεις συγγνώμη τώρα. Μα, έτσι είναι. Δεν είναι αλλιώτικα τα πράγματα, αδελφοί μου. Και εδώ σας επαναλαμβάνω, προσέξτε πολύ, βλέπετε οι δύο αυτοί στίχοι ακριβώς μας μιλούν για τη σχέση μας με το Συνάθρο. Κοιτάξτε τους Αγίους. Κοιτάξτε τον Κύριο. Κοιτάξτε τον Κύριο, κοιτάξτε τους Αγίους προπάντα. Διαβάζετε δύο αγίου; ναι. Ο Μακαρίτης, ο δασκάλος μας αυτό μας έλεγε. Βίους αγίου να διαβάζετε. Βρήκες τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Νικόλαο τον Άγιο... Διάβασε να δεις Τι λένε για τον Άγιο Νικόλαο Κανόνα πίστεως και εικόνα Πρα, Διάβασε για τον Άγιο Σπυρίδωνα να δεις τι του κάνανε Στο θαύμα εκείνο το περίφημο που λέει το τροπαριό του Αγγέλου Σέσχες συλλειτουργούντας ιερότατε Ξέρετε τι του είχαν κάνει Δε σπώτησαν τον Αγιο Σπυρίδωνας Δε Ήρθε σαν τους δεσποτάδες που βλέπουμε σήμερα. Ε. Βαράει το χέρι επάνω και νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς του αυτοκράτορας. Είχε ειδοποιήσει να, πάνε, να πάνε, θα πήγαινε σε μια εκκλησία να πάει να λειτουργήσει. Και επειδή ήταν έτσι απλούλης ο Άγιος Σπυρίδων, συνενοηθήκαν εκεί οι επίτροποι, ο παπάς μέσα, οι ψατάδες όλοι, ο κόσμος... Να μην πάμε να μην τον περιμένουμε Που ξέρετε είναι σωστό Και πρέπει και έτσι είναι το τυπικό της εκκλησίας Όπως το βλέπετε και σήμερα εδώ να γίνεται Το δεσπότη τον περιμένουμε πάντα Όλοι οι ιερείς και όλοι, όσο ο κόσμος Τον περιμένουμε αυτό θα μπει στην εκκλησία Αυτός είναι η τύπον και τόπον Χριστού Να μπει στην εκκλησία να αρχίσει η ακολουθία Οι ιερεί βγαίνουν έξω και τον περιμένουν Στο, στο πράβλιο του νόου Το έχετε δει αυτό Πάει ο κ. εκεί. Με τα πόδια βέβαια, τότε δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα. Γύρω από ένα είχε και και πήγε. Κανεί με στην εκκλησία. Ανοιχτή η εκκλησία με. Και οι άλλοι κρυμμένοι από εδώ, από εκεί, γύρω. Και κοιτάγανε να δούνε τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τίποτα άλλο. Ο Άγιο μπαίνει στην εκκλησία. Ταπεινό. Ταπεινό. Ευπρεπή. Διότι ο ταπεινό είναι ο αξιοπρεπή και ο ευπρεπή. Είδε πω σου αρέσει που το ακού. Δεν σας αρέσει. Τι θα σα άρεσε, Για πείτε μου τι θα σα άρεσε. Θα σα άρεσε να σα πω ότι τον έπιασαν τα νεύρα του την ώρα που έφτασε εκεί, Θα ε? σα άρεσε αυτό, όχι, όχι, όχι. Αυτό που δεν σα αρέσει, αυτό να κάνει λοιπόν. Αυτό να κάνει το αντίθετο από εκείνο που δεν σα αρέσει. Και εσύ όταν σε πιάνουν έτσι, να κοιτάξει λοιπόν να κάνει το αντίθετο. Και τι έκανε. Το, ποστό, πραγμένο, το ξέρω. Λοιπόν, Τι έγινε λοιπόν. Όταν πήγε ο Άγιος μπήκε μέσα, πού είναι ψάλτης, τίποτα, νεοκόρος, παπά, τίποτα. Ακούει αγγέλους έσχες, να του ψάλουν το ισπολά πολλά έτη άγγελοι. Είδα όταν μπαίνει μέσα ο, ο επίσκοπος, ο ψάλτης αμέσως ψάλει το ισπολά πολλά έτη, έτσι δεν λένε. Αμέσως λοιπόν ακούει αγγέλους. Ήρθε ο Κύριος να επιβραβεύσει την ταπεινωσή του. Ψάραν εις Η έτη <δέσποτα> οι άγγελοι. Οι άγγελοι γελάγαν ακόμα πέψου. Σου λέει γύρεφε τι θα κάνει. <δέσποτα> Μπαίνει μέσα ο δέσποτας αρχίζει ο όρθρο, προχωράει. Οι άγγελοι κορογεύαν να πέψουν. <δέσποτε> Κάποια στιγμή λένε τι κάνει ο δέσποτης μέσα μόνος του, ψάρτης δεν υπάρχει παπάς δεν υπάρχει, νεοκόρος δεν υπάρχει κόσμος δεν υπάρχει, μα τι κάνει πάνε και ακούσανε λέει ουράνιες μελωδίες τον είδαν και έβγαζε τα Άγια έξω το δεσπότη μόνος του και λειτουργούσε παρέα με τους αγγέλους αυτό δεν λέει το πολιτικό του αγγέλους και εντομέλπιν τας Αγίας σου ευχά, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατα Βλέπεις πως επικροτεί ο Θεός πως επιβραβεύει ο Θεός εκείνους οι οποίοι είναι ταπεινοί είδατε πως χαρήκατε, πως σας άρεσε είδατε εσύ δεν το είπατε Είσαι, αυτό ναι. είναι, Αυτός είναι ο Άγιος Άντεσος Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού Ή ε, λοιπόν αυτό που επικροτείς αυτό και να κάνεις Και εκείνο που απεχθάνεσαι Για φαντάζω να σου έλεγα ότι ο Άγιος Συρίδωνας τους καταράστηκε Είσαι. τους καταράστηκε τους κυνήγησε τους έκανε το μάτι γι' αυτό που το κάνανε Έλεγε έλεγες αίμα καλά δεν το τραβάμε και έτσι Άγιο είναι αυτός έτσι κάνουν οι Άγιοι ε λοιπόν, αδελφοί μου αυτή είναι η συμπεριφορά του χριστιανού αυτό σημαίνει πράο, αυτό σημαίνει ταπεινός αλλά και πρόσεξε διότι ο εγωισμός δημιουργεί συντρίμια και τα συντρίμια δεν αποκαθίστανε τα συντρίμια και άρα που κατασταθούν θα πρέπει να κάνει φοβερό κόμπο, φοβερό αγώνα πνευματικό για να επανέλθουν τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, να καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας και με το καλό την ερχομένη ομιλία μας το ερχόμενο Σάββατο.